Στοίχη 13 ως 21. Η Σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος το δε πνεύμα κατά της Σαρκός. 13. Αγανακτό εναντίον τον, διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε από τον Κύριον για να είστε ελεύθεροι από κάθε δουλείαν. Μόνο προσέξατε μήπως εκλάβετε την ελευθερίαν ως πρόφασιν να ζείτε κατά τας επιθυμίες της Σαρκός αλλά του ναντίον πρέπει να γίνεστε δούλοι μεταξύ σας ο ένας ή στον άλλον διότις ασκήσεως της ανιδιοτελούς χριστιανικής αγάπης. Δεκατέσσερα. Διότι μη το Όλος ο νόμος εκτελείται και τηρείται πλήρως με ένα λόγο, δηλαδή με το παράγγελμα. Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτόν σου. Δεκαπέντε. Εάν όμως αντί να αγαπάστε, δαγκώνεται και ο ένας τον άλλον, Προσέχετε μήπως αφανιστείτε μεταξύ σας ο ένας από τον άλλον. 16. Με αυτά δε που λέγω, εννοώ ότι πρέπει να συμπεριφέρεστε σύμφωνα με τα εμπνεύσει του Αγίου Πνεύματος και τότε δεν θα εκτελέσετε επιθυμίαν της Αρκός και συνεπώς δεν θα δαγκώνει ο ένας τον άλλον, ούτε θα υπάρχει μίσος μεταξύ σας. 17. Ναι, δεν θα εκτελέσετε επιθυμίαν της Αρκός διότι η κατωτέρα φύσης μας που δουλεύει στους επιθυμίας της Σαρκός επιθυμεί εναντίον της ανωτέρας πνευματικής φυσεώς μας που εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα αλλά και η ανωτέρα αυτή φύση μας επιθυμεί εναντίον της κατωτέρας φυσεώς μας. Τα δύο δε αυτά, είτε η Σαρκς και το Πνεύμα, είναι εναντίον το ένα προς το άλλο ούτως ώστε να μην χωρίς αντίδραση εκείνα που θέλετε ούτε το κακό χωρίς αντίδραση, διότι εξεγείρεται τότε μέσα σας η φωνή της συνειδήσεως, ούτε το αγαθόν, διότι πολλάκης πρέπει να βιάστε τον εαυτό σας για να το πράξετε. Όταν λοιπόν κυριαρχήσει μέσα σας το πνεύμα, η σάρξ με σε επιθυμία τη θα υποταχθεί και εσείς δεν θα τελέσετε ποτέ επιθυμίαν σαρκός. 18. Έτσι λοιπόν εξάγεται το συμπέρασμα ότι εάν φέρεστε και οδηγείστε από το Άγιον Πνεύμα ώστε πάντοτε να κυριαρχούν μέσα σας εανώτερες πνευματικέ δυνάμεις σας, δεν είστε κάτω από τον ζυγόν και την καταδίκη του νόμου. Επειδή πλέον θα είστε ελεύθεροι από τις επιθυμίες της Αρκός, δεν θα έχετε ανάγκη από τις συμβουλήν και τους περιορισμούς του νόμου, ούτε θα υπόκειστε στην κατάραν του νόμου. 19. Τα έργα δέης τα οποία μας παρασύρει η διεφθαρμένη εισαργική προαίρεσή μας είναι φανερά. Είναι δε αυτά πορνία, πορνεία, κάθε πράξης ακατονόμαστος που κάνει τον άνθρωπον ακάθαρτον, ακολασία και αγόρτας τους μανία προς απόλαυση της ειδονής. 20. ιδολολατρία, μαγεία, διάφορες εκδηλώσεις έχθρας, φιλονικιών, ζηλοτυπίας, θυμή, φατριασμή, διχόνιε, διαφωνίε. 21. Φθόνη, φόνη, μέθε, άσεμνα γλέντια και τα όμοια προς αυτά για τα οποία σας προλέγω και τώρα όπως και άλλοτε Όταν σας εκήρυξα το Ευαγγέλιο σας προείπα Ότι όσοι επιμένουν να πράττουν τέτοια αμαρτήματα Χωρίς να δείξουν ειλικρινή μετάνοια ενδιαφτά Δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού